Δεν <συλίων> τα θέμα των παρακολουθήσεων. Τώρα για να είμαστε Θέλω την προσωπική σας αναφορά. πάντα λικερινοί. να ξέρετε, είναι μεγάλο αυτό. Αγαπη, αρχή, πάντα να ξέρετε, είναι μεγάλο αυτό. Αρχή, <συλίων> πάντα Έψαχνα να βρω ελαττώματα στην τώρα Μπακογιάννη. Τα αρνητικά να τα λέγαμε. Δεν λέμε, είχα βρει όμως, κανένα. Ε... Κανένα δεν τα βρει. Να. Τίποτα. Να. Και βρέθηκε ένα ελάττωμα. Ορίστε. Το έχει ξαναπεί στο παρελθόν ότι ένα από ναι. τα ελαττώματά τη είναι η αφοπλιστική τη ειλικρίνεια. Και το είπε και σήμερα το πρωί, στον Γιώργο Παπαδάκη, στον Αντένα. Ε, είπε λοιπόν ότι. Αλλά μιλήσε στο πληθυντικό. Τι εννοεί ο οικογένεια. Πιάνει και τον Πρωθυπουργό αυτό. Ε, ότι είμαστε ειλικρινεί και είναι το μεγάλο μα ελάττωμα. Για τον Κυριακό δεν χρειάζεται να το πει κάποιο. Όχι. Το ξέρουμε όλοι. Και στον Κυριακό έψαχνα να βρω ελάττωματα και δεν έβρισκα τίποτα. Να ένα. Να, ένα. Ναι. Λοιπόν, το ελάττωμα είναι ναι, ότι Δεν το λαμβάνουν όμω να το πούνε γιατί είναι χοντρό αυτό. Όχι, όχι, όχι. Θα τον κυνηγάει μετά. Ε, δεν το παραδέχεις εύκολα ε, αυτό. Δεν το παραδέχεις όχι. εύκολα και θα του μείνει τώρα, θα του ρετσινιά. Νοοκυριακού ότι... ειλικρινή, έστω ηχά από ναι, το χάμον, δηλαδή. Να τον αλλάξουμε. Δεν θέλουμε δεν ειλικρινή θέλουμε. Ε, αλλιώ έχουμε μάθει τώρα. Αυτό παρά είναι έντιμοι, ειλικρινεί όλοι αυτοί. Πραγματικά δηλαδή, ένα ψεγάδι δεν μπορεί να βρει. Ψάχνει, ψάχνει, Τίποτα, τίποτα πολιτικά. εμεί, όλο λάθη είμαστε και ψεγάδια. Άλλο εμεί, τι είμαστε, πλεμπάκια. Τίποτα. Έχεις δίκιο σε αυτό. Αυτό το είπε η κυρία Μπακογιάννη σε ερώτηση για τι υποκλοπέ, αν ήξερε ο Πρωθυπουργό, αν υπάρχει συγκάλυψη. Σε αυτό το πλαίσιο κιόλα. Ειδικά Ωραία. σε αυτό το πλαίσιο. Ωραία το κόλισε. Το η τώρα Μπακογιάννη. Τρολάρι τώρα. Ε. Πράγματι δεν το ο προθουργού. Είναι λάθος του που δεν το ήξερε. Είναι μεγά... διαφορετικά. Είναι λάθο του. Για να κάνει ένα λάθο, πρέπει κάτι να ξέρει. Όταν δεν το ξέρει, δεν μπορεί να πει. Είναι Για να κάνεις ένα λάθος πρέπει κάτι να ξέρεις. Όταν δεν το ξέρεις, δεν να Είναι μια ωραία θεώρηση του τι είναι λάθο. Λάθο mm. κάνουμε μόνο όταν το ξέρουμε. Ναι, ναι, τώρα εγώ, αν έκλεισα την πόρτα α δεν ήξερα τι πρέπει να κλείσει. Ναι, όχι δεν είναι ε, αυτό, είναι πιο. Έκανα λάθο. Το λέει τώρα ο Πακογιάννη με την έννοια ότι δεν ήξερε τι παρακολουθεί η AP. Άρα, δεν είναι λάθο του Πρωθυπουργού. Ε, εντάξει. Βέβαια, πολιτικό προστάμε σε έπιγγε. Τώρα, εντά, επειδή πάγει τη σε αυτόν. Ναι. Έχαζα. Εντάξει. Χαζα. Δηλαδή, είσαι διευθυντή σε ένα χώρο, αρχικό. Άμα δεν ξέρεις από κάτω τι κλέβουν, λέω εγώ τώρα ένα παράδειγμα ή άλλοι, δεν, δεν είναι λάθος δικό σου. Γιατί δεν το ξέρει. Το, το τι κλέβουν, κλέβουν δεν είναι λάθο δικό μου. Ενδεχομένω όμω να έχω κάποια ευθύνη. Ποια ευθύνη δηλαδή να έχω. Δηλαδή και ο άλλο δεν μπορεί να που κλέβει. Έκλεψε. Τι, ναι, δεν τον πήρε ναι, για λοιπόν. να κλέψει ή τον πήρε για κάτι άλλο. Ευθύνη έχει. Όμω για άλλε λέξει. Ενδεχομένω να έχω και μια ευθύνη. Δεν α, α, αν δεν τον ξέρω, ούτε ευθύνη έχω. Ναι, ναι, ναι. Μα αυτό είπε μόλι την ώρα που ο οικογένειο πέφτει. Ούτε χρειάζεται να παραιτηθεί κάποιο. Βέβαια παρέτησε τον Ανησιό. Παρέτησε τον Ανησιό και τον Αίπ. Μα αφού δεν ήξεραν. Γιατί τον παρέτησε. Λάθο που τον παρέτησε. Επειδή έκανε λάθο τον παρέτησε. Μα λάθος είναι μόνο αν το ξέρεις Αλλά δεν το, το ξέραν πάνε οι μετά, άνθρωποι Αποδείχθηκε ότι δεν το ξέρει. Μεν αλλά είναι ναι, λίγο εδεσιακός από, από πριν δεν το ήξερα Προέδρος του εδεσιακού δεν όλο αυτό είναι εδεσιακός Και όσο περνάνε η μέρας γίνεται και πιο εδεσιακός Πανεδεσιακός Όλα μαζί Και εκεί μίλησε το συνέχισε κυρία Μπακογιάννη Ποιο ήταν και... λοιπόν το λάθος του πρωθυπουργού Και το λάθο του Πρωθυπουργού ήταν η λάθο εκτίμησή του για τον διοικητή τη ΕΕΠ, ο οποίο τελικώ δεν επέδειξε τα αντανακλαστικά τα οποία δεν θα έπρεπε τον να δείξει. Σα ευχαριστώ, Πρωθυπουργό, δηλαδή. Αυτό ήταν το λάθο. Βεβαίω. Του... Αυτό όμω είναι μεγάλο λάθο. Αλλά ξέρετε αυτό, αγαπητοί έλλειψη... συνάδελφοι, ότι ένας Κύριε Παπαδάκη, μου, εγώ λέω τώρα την αλήθεια. Ναι, Κύριε Παπαδάκη μου, εγώ λέω τώρα την αλήθεια. Ναι, ναι, η έλλειψη κρίση την οποία επέδειξε Μάλιστα. ο διοικητή τη ΕΕΠ ήταν και ο λόγο τη απομάκρυνσή του. Διότι έδειξε έλλειψη κρίση, διότι αν είχε διαφορετική και σωστότερη κρίση, το πρώτο πράγμα που θα έκανε ήταν να ρωτήσει την άποψη του Πρωθυπουργού. Να λοιπόν που είναι το λάθο. Είχε... Το λάθο του Πρωθυπουργού είναι ότι ο αρχηγός τη δεν τον είχε ενημερώσει. Αυτό είναι το λάθο. Το λάθο λοιπόν είναι ότι έκανε κάποιο άλλο λάθο. Ναι, μπράβο, Ανα. αυτό είναι το λάθο. Αλλά δεν είχε λάθο. Μετατοπίστηκε ευθύνη τώρα. Πάλι Δεν αλλού. είχε λάθο ο Πρωθυπουργό γιατί δεν ήξερε. Ο πρωθυπουργό Καρχά είναι ειλικρινή. Γιατί να έχει λάθο. Ναι, άλλο. Όχι. Μπορεί λάθη να κάνουν και ειλικρινή. Να ναι, την πατήσει. Εδώ λέει αλήθεια, κύριε Παπαδάκη. Ναι, καλά. Αφού Όλες... το, το δήλωσε. <laughs> Δύο φορέ. Εγώ όποιο λέει ειλικρινή. λέω αλήθεια, τον πιστεύω λίγο κομματάκι παραπάνω. Να έτσι. Εγώ στο σύνολο. Αφού το 100%. Το... 100%. Ναι, Για να το ρίχνει, δεν θα έχει λόγο να πει ψέματα. Επίση, υπήρχε περίπτωση. Σα λέω ψέματα, κύριε Παπαδάκη. Όχι. Να πει. Δεν θα έλεγε. Λέω αλήθεια. Και δεν είμαι ειλικρινή ποτέ όσα χρόνια με ξέρετε. Γιατί ένιωσε την ανάγκη να πει ότι λέει αλήθεια. Γιατί λέει την αλήθεια. Αμφισβήτησε κάποιο, δεν θέλω κανένα παπαδάκι τίποτα εκεί να υπονομεύσει. Τώρα π, έχει ήλιο έξω. Ε, έχει. έχει. Γιατί το λέμε ότι έχει ήλιο έξω. Γιατί είμαι αφοπλιστικά ειλικρινή. Μπράβο λοιπόν <χαι> <χαι> και εσύ έχεις μπει στο πνεύμα λίγο. <χαι> Αν μπει σύννεφο μπροστά, έχω λάθο. Μπήκε σύννεφο να παραιτηθεί. Δεν το ήξερε. Να παραιτηθεί το σύννεφο. Το Δεν κρίση το μπροστά στον ήλιο μου. Και μέσα σε όλα αυτά δήλωση τον τρόπο Το ο Πέτσας με ωραίο τρόπο. Αυτό, τι συγνώμη τώρα. Όχι. Η Α, πρώτη δήλωση. Τε βγαίνει, συγνώμη, λοιπόν. Συγγνώμη, η συγνώμη ήταν από τα πιο κομμένα κείμενα που έχουν γραφτεί και παίξιματα. Να το ακούσουμε. Χθε έκανα μία τυχή δήλωση. Παρά το γεγονός ότι δεν ήταν στι μου, κάποιοι ένιωσαν Κάποιοι ένιωσαν Κάποιοι ένιωσαν αντί να προβάλλουν την επιτυχημένη παρουσία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και το τεράστιο κυβερνητικό έργο για τη στήριξη της κοινωνίας ώστε να ξεπεράσουμε και αυτή την κρίση ενωμένη. Να. Ποιοι ένιωσαν προσβεβλημένοι από τη δήλωση του Πέτσα. Εύθυκτος, νομίζω, τελευταία βλέπω τον κανείς. οικονόμο και τον Άδωνη λίγο έφτυκτους. Κανείς δεν. Αλλά ναι, ωραία. στο δεύτερο σκέλος καταλάβαμε λίγο... Τι ακριβώς συνέβη. Ναι, α μείνουμε στο πρώτο. Α. πρώτα Λέει κάποιοι ένιωσαν προσβεβλημένοι. Προσβλήθηκε κανεί από αυτή τη δήλωση. Δεν ήταν προσβλητική δήλωση. Σκέφτηκε να παρετήθη κάποιο υπουργό Εάν είναι εγώ στο τέτοιο υπουργικό, δεν ξαναμπαίνω με ένα λένε τέτοια υπουργεία. Εννοεί εδώ ότι προ τον κόσμο. Γιατί, αλλά αυτό που νιώσαμε δεν ήταν προσβολή. Συχτήρισμα ήταν. Τσαντίλα ήταν. Ό,τι μα λέει ή θα ζήσει ή θα προσαρμοστεί, ή θα ζήσετε. Δεν μα προσέβαλε αυτή η δήλωση. Μα εκνεύρισε, μα έβγαλε εκτό. ενδοχωμένως μα ανάγκασε να πούμε και οι βριστικά συνθήματα και δεν ήταν και κάποιοι ήταν το σύνολο του ελληνικού λαού ε, ναι. δεν είναι κάποιοι ένιωσαν προσβεβλημένοι στο δεύτερο δέμα. Δε μέρος εκτός και μας έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ στο στόμα μας βρισκές συντεταγμένα λέω ότι βρισκιά μας έρχεται μας έβαζε ο ΣΥΡΙΖΑ δυο βήματα δεν μπορεί να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ από το σανσέρ με τη σκάλα <laughs> και θα σου βάλει και βρισκές στο στόμα Το δεύτερο δε μέρο τη δήλωση ΠΕΠΑ. Και φάνηκε ακριβώ γιατί συνέβη. η Συγνώμη, συγνώμη λέει από του συναδέλφου που θριμώθηκαν και δεν προβλήθηκε η δήλωση του προωθυπουργού, αυτό είναι το θέμα. Όχι, μα κατάλαβε ποιο λόγο ζητάει τη, συγνώμη, και γιατί γίνει αυτό. Για για επειδή άλλαξε την ατζέντα. Γιατί... Ενώ είχαμε πει επίπεδα, κάτι άλλο πλέον. Λέμε. Mm. λέμε την παπάτσα του τον κενό λόγο του μιτσιοτάκηση στη ΔΕΘ. Τον προβάλλουμε πώ γίνεται. Και, και βγαίνει ο πέτσα, Αφενώ, βγαίνει ο άδονη με το Φεσυλαινε Σήρα και βρίσκεται και ο προθαί. Και βγήκε εσύ μπροστά και βγήκε ο πέτσα μπροστά. Αυτό δε χωνεύουν. Ποιο. Που μπήκα εγώ μπροστά από τον να συγνώμη. Εγώ. Και εσύ να κάνει δήλωση συγγνώμη. <laughs> <Τι> να... Κοστίζει <Κωστής laughs> παλάμά. <laughs> Αυτή είναι η συγγνώμη σου. Αυτό είναι το ήθο. Η ιδεολογία, Καλά, σας. Είχε ιδεολογία Καλά, μου. Καλά σε είπε ο πρόεδρο Σονέδη χτε. Πολιτική αλήθεια. Ο πρόεδρο Σονέδη. Μετά είπε Ου και Α Ο μαζί με του ταπίτε. Ο... Όχι. Φωνάξανε και μπελικά συνθήμα, συνθήματα Όχι. μαζί με τον Άδωνη μετά. Όχι. Πριν τα είχε κάνει, πριν με ε, εντάξει, Α, εντάξει, είναι. λέω. Καμιά κούκλα φουσκωτή. Όχι. Τί, αυτοί, τίποτα αφήσει σε αυτέ των εκδηλώσεων ε, οι σεξιστικέ όλε με του εξόντε. Όχι, τίποτα. τίποτα. τίποτα. Εσύ είσαι πολιτική αλήθεια. Ωραίο. Δεν είναι ωραίο. παράσταση, λέει αυτό. Είναι Έχει ενδιαφέρον. Ποιο σε λέει, τι σε λέει. Ε, εννοείται, ε, εντάξει. Βλέπω τους, στο Twitter του καλησπερίζει με ποιον τρόπο. Ε, στη Νέα Δημοκρατία, όχι. Καλησπέρα στα παιδιά που χρωστάνε 381 εκατομμύρια. Έτσι του καλησπερίζει. Έτσι του καλησπερίζει. Ωραία. Τι θε τώρα, πού να τα βρουν να τα πληρώσουν. Όχι, και κάτι άλλο και λένε τακτοποιούνται τα δάνεια τη Τι τακτοποιούνται. 381 μάλλον ήταν πέρυσι, λάθο έκανα. Όχι, έχουν πάει. 281 ήταν πέρυσι, έχουν ανέβει 100 εκατομμύρια. Επειδή τακτοποιούνται. Θα πληρωθούν μέχρι τελευταία δραχμή. Ένα δραχμή ευρώ, είναι τότε. Αμφιβολία. Νέα νέα δημοκρατία θα γίνει. Αυτό αφόλαξε φημή. Λοιπόν, ε, όλα αυτά τα πολύ ωραία. Και έχουμε και το θέμα, και, γιατί και ο Πέτσα με αφορμή αυτό το είπε, με του καυστήρε. Που πρέπει να αλλάξετε. Να αλλάξουμε καυστήρε, πρέπει να πάρουμε ένα πετρέλαιο. Θα λέω ότι Δηλαδή και αυτό πια. Μα εμεί μπορούμε να είμαστε πλούσιοι. Καλό μπορούμε τώρα, να αλλάξουμε τώρα εμεί Και ε... θα πεθάνουμε, θα, θα, προσαρμοστούμε. θα προσαρμοστούμε. Θα προσαρμοστούμε με έναν τρόπο. Για να το, μπορούμε, το λέω, Πέτσα. Έχουμε μπαλκόνια, βάλουμε. Να ένα καυστήρα από εδώ, να ένα καυστήρα από εδώ. Και κάνει switch. Πά καλά. Στο σαλόνι θα μπουν οι καυστήρε. Πια είναι τόσο πολύτιμη και ακριβή. Και μια βόμβα ενό τόνου πετρελαίου στο μπαλκόνι εκεί πολύ χαλαρά πραγματά. <στάκια> <Μια> στο <χαρά> πρώτο σπίρτο, παπ. Παλιγύρι. Ακρίβει είναι ο Πούτιν το φυσικό αέριο. Το πετρέλιο γυρίζω στο πετρέλαιο. ναι, πάλι αέριο. Σαν κάτι ταξί. Με τα πελέτ, πελέτ. Κάτι ταξί δεν Την έχουν που Το πάνω από εδώ και από εκεί. Γκάζι, πετρέλαιο και τέτοια. Κάτι αυτοκίνητα. Α, το έχουν και τα αυτοκίνητα. Κάτι Ε, πόσο στοιχίζει αυτή η μετατροπή να αλλάξουμε μια καυστήρα, τώρα σιγά-σιγά. Α, χαζομάζει κάτι, κόλο λεφτά είναι. Το είναι θα ακούσουμε ούτε, τον ειδικό. Δεν ακούω ούτε δύο δέοι μαζεμένε, δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Θα ακούσουμε έναν ειδικό που βγήκε, νομίζω, στην ΕΡΤ και μα εξηγεί. Θα ακούσουμε δύο ειδικού. Ο πρώτο είναι τώρα. Είναι εύκολο ναι. να αλλάξει από φυσικό αέριο να πάει σε πετρέλαιο. Και πόσο. Δεν είναι εύκολο, κύριε Παπαδάκη. Γιατί, εάν πάμε σε λεπτά συμπίκνωση, θα θέλουμε μαζί με εργατικό κόστο και διάφορα άλλα υλικά, θα θέλουμε γύρω στα 3.500 ευρώ. Α! Oh! Αν έχουμε μια μονοκατοικία με ιδανικέ συνθήκε όπου οι αντικαταστάσει είναι εύκολε και βάλουμε συμβα... περίπου 100 τετραγωνικών και βάλουμε να λεύτα συμβατικό πετρελαίου, μια αντικατάσταση θα κοστίσει γύρω στα 2000, 2 χιλιάρικα με 2,5. Α! Εάν πάμε σε λεύτα συμπίκνωση πετρελαίου που μόνο αυτό θα μπορούσαμε να συζητήσουμε αν θέλουμε να μιλήσουμε για πραγματική εξοικονόμηση ενέργεια, θα ξεπεράσει τα 3,5 χιλιάρικα. Oh! E! Ακούσαμε εδώ τον ειδικό στον αντένα. Κάζω τώρα, εντάξει. Ναι, πραγματικά. Προφανώ λίγα ζώσα που μα λέει ότι είναι 2.000 για τη μονοκατοικία και πάνω από 3.500 για την ίδια τσίχλη. Για τι τώρα. Θα, θα ακούσουμε μερικέ τσίχλε τώρα. Ναι, εννοείται. Σιγά τι είναι, ψηλά είναι αυτά. Σιγά. Θα ακούσουμε όμω άλλον έναν ειδικό που μα λέει τι τιμέ. Αυτοί που βγάλαν τον καυστήρα του πετρελαίου, ναι. εάν επιθυμούν να κάνουν αλλαγή, το κόστο για μια μονοκατοικία, γιατί ο και ο είναι η δεν αλλάζει. Ο καυστήρα αλλάζει μόνο. Είναι, ε, είναι στάξιο των 300-400 ευρώ εγκατάσταση διαφορά πολύ λιγότερο το κόστος, δηλαδή από τη διαφορά του φυσικού αέριου. εάν είναι μια πολυκατοικία των 10-12 διαμερισμάτων δεν είναι πάνω από ένα χιλιάρικο Αυτές είναι οι τιμές. Ναι. Αυτόν θα πάρουμε ως καυστηράτζι. Ναι. Αυτόν. Είναι πιο φτηνός γιατί... Κύριε Πουμπούκο μου, <laughs> θα μου κάνετε εδώ μια μετατροπούλα που θέλω. Και θα έρθει με τη φόρμα της σαλοπέτα. Είναι τη σαλο... έναν γυλαίκο. Φόρμανο... 300 ευρώ δεν είναι τίποτα καυστηράς. 300 ευρώ είναι η επίσκεψη του υδραυλικού μόνο. Και τα υλικά, τα πρώτα είναι. 300 ευρώ. Όχι, καλή η εργασία μέρα. του. Η εργασία η του είναι, εργασία, είναι 300 ναι. ευρώ για να κάνει αυτό. Και τι, για πολυκατοικία. Ένα χιλιάδε. Να μαζευτούμε λίγο Τίποτα. Δηλαδή στα δέκα 10 διαμερίσματα 100 ευρώ στον κατσάμπα. Τίποτα. Παιδό. Συχάθηκα. <laughs> δηλαδή πραγματικά, <laughs> δύο πίτσες, παραγγελία. Για το κύριος... γερομπάσκετ μπάσκετ ο, ο κύριος είναι ανάπτυξης. που έλεγε. Πάει τρένο η ανάπτυξη. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, που που έλεγε ο κύριο για ηθική και η Αυτό είναι η Όχι. Απλά ρωτάω. Αυτό είναι η Είτε ναι, ναι, για πετρέλαιο. Ναι. Δεν ναι. είναι ο ίδιο Λέβιτα που τον κάνει ό,τι θε. Ο Λέβιτα κάνει ένα διχίλιαρο μαζί με του καυστηριότητε Εδώ και κοροϊδεύει και, και του ψηφοφόρου του. Εδώ κοροϊδεύει. Όχι, όχι, όχι. Γιατί όλοι έχουμε άποψη για αυτό το θέμα. Δεν είναι κάτι που <laughs> το ξέρουμε. <laughs> το έχουμε ζήσει στο πετσί yeah. μα με έναν τρόπο. Ή τον ένα ή τον άλλον. Τον έχουμε το καυστήρα. Έχουμε, έχουμε γίνει αλλαγέ. Έχουμε, έχουμε φέρει υδραυλικού στο σπίτι. Έχουμε φέρει καυστηρατζίνε. Ξέρουμε που κινούνται οι τιμέ. 300 ευρώ αλλαγή. Καυστήρα 300 ευρώ. Πού κινούνται αυτό. Πω, ο ίδιο αλλάξει 300... Πού τα λέει. Εκεί που πιάνουν. Βέβαια αυτό δεν λέει. Έχει ένα κολοσσπίτι με υγρασίε. Παίρνει τα τώρα. φτινά. Θα πάρει τίποτα δεύτερα. Θα πηγαίνει στου γύφου που τα κλέβουν για μέταλλα. Mm. Και ε, αυτό, ε, αυτό θα βάλω. 300-300. 300-300. Θα σου διαβάσω κάτι. Θέλω να μου πει. Παίρνει την π... προσοχή. Μου. Για, την σίγουρος, για την πανεπιστημιακή αστυνομία δηλώνει. Ε, δεν υπάρχει πουθενά λογική σε αυτό που συμβαίνει στα πανεπιστήμια. Είναι αδιανόητη η εκπαίδευση να γίνεται εν μέσω Μολότοφ και Δακρυγών, γιατί κάποιοι έτσι αποφάσισαν. Δεν έχει καμία δουλειά η αστυνομία σε μόνιμη παρουσία μέσα στα πανεπιστήμια. Δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο αστυνομία στα πανεπιστήμια. Ποιο λέει. Πρόεδρο τη Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκη, Θεόδωρο Τσαϊρίδη. Δώσαν συνέντευξη τύπου αστυνομική ναι. και λένε αυτά που λέει πανεπιστημιακή κοινότητα. καθηγητέ, οι φοιτητέ, κάθε εννοήμο άνθρωπο. Λένε δεν και, και λέει. Αυτοκολ. Ναι, ναι, τι να πει ο άνθρωπο. Δεν δε γίνεται η αστυνομία να φυλάει την αστυνομία. Προφανώ. Το λέει κανονικά και έχει ολόκληρη την έντοξη. Δεν λέει μόνο αυτό όμω. Ενώ δεν λέει μόνο ότι, φλε, ότι είναι παράλογα η αστυνομία να φυλάει την αστυνομία, λέει ότι είναι παράλογο η αστυνομία να φυλάει του φοιτητέ. Θα σου πω. Μότα μότα λόγια. Το έχει στηθεί λέει, ένα σχεδιασμό με τεράστιο αριθμό αστυνομικών δυνάμεων. Οι οποίοι, αν και εφόσον υλοποιηθεί το μέτρο, θα ακροβολιστούν πέριξ του Απιθήτα mm. για να φυλάνε του άνδρες τη πανεπιστημιακή αστυνομία. <laughs> δηλαδή, η αστυνομία θα φυλάει την ίδια την αστυνομία. Ωραία. Ναι, λέει ότι δεν, πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει αστυνομία μέσα στο πανεπιστήμιο. Το λέει και εδώ. Mm. Ωραία. Καλά πάει και αυτό. Ναι, ωραία ωραία, ωραία μορφή προοδευτικού. Αυτό είναι από τι καλύτερε κινήσει που έχει κάνει η Πολύ πολύ και με τον τσαμπουκά πάει να τον κάνει στο απειθήτα και με στη νύχτα. Γιατί είναι χθες. και ο κότε τώρα. Ναι, Πάνε, ναι. Λέει, θα έχει κόσμο, πάμε με στη νύχτα. Βρέθηκε ο κόσμο, μην ανησυχείτε. Εκεί είναι ο κόσμο, όποτε χρειάζεται, έχει μαζικότητα. Και στην Αθήνα και είμαστε στην Αθήνα. Και στι και, και υπάρχει και υπάρχει ένα πλάνο ενό φοιτητή που είναι μπροστά από το μαντατζή. κατάματα. Τον κοιτάει κατάματα. Τον κοιτάει αυτό, κατάματα. Είναι περίπου 30 εκατοστά απόσταση. Το κοιτάει στον άλλο. Εμεί βλέπουμε τα μάτια του φοιτητή. Ναι, καθαρό ναι. βλέμμα, βέβαια. Πολύ καθαρό. Και σταθερό βλέμμα. Και σταθερό βλέμμα. Σχεδόν θα λέει κινηματογραφικό το πλάνο. Αυτό είναι κινηματογραφικό. Όποιο το τράβει, το δι, δεν και είναι τώρα. Είναι πίσω από το κράνο του Ματατζή. Αμόρσα που λέμε. Μπράβο. Πώ θα ξέρει αυτό. Ε, εντάξει. Βέβαια. Εσύ μάλλον ε, θα κάνει παράσταση αν μεγαλώσει. Μπορεί και πριν μεγαλώσει. Και πού τι παρουσιάζει τι παραστάσει. Με την ευκαιρία λοιπόν που μου δίνει, δοθήσει. Ευκαιρία. Ε, αύριο το βράδυ ναι. στο φεστιβάλ της ΚΝΕ στη Θεσσαλονίκη, θα πάω στη Θεσσαλονίκη που ξεκίνησε, πάρα. νομίζω σήμερα ξεκινά το φεστιβάλ σήμερα, σήμερα. οπότε σήμερα. εγώ παίζω δεύτερη μέρα αύριο ε, θα πάω στη Θεσσαλονίκη λοιπόν αύριο μετά την εκπομπή mm. για την παράσταση της ε, στην ΚΝΕ που θα είμαστε και την επόμενη εβδομάδα την 5η στο φεστιβάλ ε, της Αθήνα στο Πάρκο Τρίτσι της ΚΝΕ πάντα, της ΚΝΕ, πάντα το της ΚΝΕ, και την παραπάνω εβδομάδα 28 του μήνα Τετάρτη 28 του μήνα στο Φάληρο Summer Theater, που εκεί δεν είναι συμμετοχή στο φεστιβάλ, είναι η ολοκληρωμένη παράσταση η δικιά μου. Τσολιάσεντε τσόλια μπάντ με καλεσμένον τον Δημήτρη, το Μετζέλο. Θα κάνουμε εκεί τα δικά μα. Ναι, Ντοητάκια. Είναι αυτό που λέω η Μισκούμπριο και η Μιελινοφρένια. Θα είναι κάπω. Αγαπηθείτε με τον Κυριάκο Μιτσοτάκη. Θα αγαπηθούμε με τον Κυριάκο Μιτσοτάκη όλοι μαζί. Καλά στα φεστιβάλ νωρίτερα. Υποθέτω μια αγάπη θα υπάρξει. Ναι, Το Μιτσοτάκι παντού. Προσαρμοσμένοι βέβαια έτσι Προσαρμοσμένοι το «Μην πεθάνουμε κιόλα. Προσαρμοσμένοι στα Χριστά ήθη και στην το πολιτική πέτσας. ορθότητα οποίο πέτσα. Οπότε θα δουν οι σύντροφοι κομμουνιστές την προσαρμοσμένη ναι, παράσταση ναι. Και οι θεατές του Φάλιρο Θέατρ την παραπάνω εβδομάδα Άρα Οπότε Άρα, αύριο ΚΝΕ, Θεσσαλονίκη Αλλιώ αλλιώς θα το πούμε Α. Στο Φάλιρο Theater έχουμε καιρό πολύ okay. 28 του μήνα viva.gr, art info και στα ταμεία του θεάτρου Ωραία, τέλειος το Στη Στην κνε, ΚΝΕ, αύριο το βράδυ Θεσσαλονίκη Στην ΚΝΕ την επόμενη πέμπτη στην Αθήνα Ωραία. Γιατί σαν σήμερα, το 1968 Ιδρύθηκε η ΚΝΕ Είστε λίγο οι κίνητες, Είναι ο ύμνος της κνέα Αυτό που ακούμε μας πάει σιγά σιγά προς τις διαφημίσεις. Των παρακολουθήσεων mm. τώρα για να είμαστε ειλικρινεί. Θέλω την προσωπική σα άποψη. Καταρχήν είμαστε πάντα ειλικρινεί, να, να ξέρετε. Με είναι πάνε μεγάλο ελάττωμα αυτό. Μπράβο. Μπράβο, κύριε Παπαδάκη, μου εγώ λέω τώρα την αλήθεια. Και μόνο την αλήθεια. Και ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Ναι. Ε, όχι, καλό είναι. Ε, γιατί κάποιο μπορεί να σκέφτει, είπαμε και πρέρι, Εγώ δεν μπορώ με μετριόφρονε. Καλά κάνει και το λέει. Ναι, είναι ειλικρινή, το λέει. Έχει τα κότσια και θα το πει. Όλοι λέμε, Εγώ δεν έχω, όχι δεν είμαι καλό. Ανώτριοφροσύνη είναι για του μέτριους Εδώ δεν μιλάμε, εδώ είναι άριστη, δεν είναι μέτρη. Έχει δίκιο σε αυτό και καλά κάνει και το λέει συνεχώ. Λοιπόν, υπάρχει ένα άλλο θέμα με την παρακολούθηση του Στέριου Πιτσιόρλα. Ελά, καθημερινά. Το έχετε κάνει καραμέλα με παρακολουθήσει τώρα. Καθημερινότητε. Λοιπόν, ε, ο Στέβγιο Πιτσιόρλας εγώ το θυμάμαι από παλιά, ήταν από εκείνα τα στελέχη του συνασπισμού του 3%. Ε, με μουσια με ομαλή κατσαρό, με κάτι ζυβάγκο, με κάτι πουλόβερ. Δηλαδή ήταν Σιριζέο από του παλιού, του καλού. Ζυβάγκο και εσύ, ρε παιδί μου, ε. θέλω να πω το απλοντήσιμο. Άλλοι το είχαν κάνει μπραντ Ξαφνικά, τον είχα αφήσει εκεί και μόλι έγινε κυβέρνηση, το βλέπω Ο άνθρωπος, ναι, είχε προχωρήσει. <laughs> Κοντά είσαι. Ναι. Ε, και ο κύριο Πιτσιόρλα έγινε πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ. Τον έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ μετά άνθρωπος. που βγήκε. Προχώρησε. Αποδεικνύεται τώρα, το είπε και ο Ρουμπάτη χθε που πήγε στην εξεταστική, ο αρχηγό Shape επισήμανα, ότι τον παρακολουθούσαν. Ενώ πριν 10 μέρε είχε βγάλει μια ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ που λέει ότι τον παρακολουθούσαμε, δεν έχει σημασία. Τον παρακολουθούσαν και αυτόν. Και βγαίνει σήμερα το πρωί ο στο Sky να πει τη δική του εκδοχή, να πει να μιλήσει για αυτό το θέμα. Δεν θα σταθούμε στην ουσία του, του, του αυτόν που είπε. Ναι. Γιατί τώρα λέω τη λέψη Αμανταορουμπάτη. Ο Ρουμπάτη φαντάζομαι θα βγει να πει: Λέω αλήθεια, δεν ξέρω πώ θα βγει άκρη και τι θα γίνει με αυτό. Εγώ επειδή το βλέπα, στάθηκα σε κάποιε πτυχέ παράλληλε τη ουσία τη κυρίω υπόθεση και κάποιε άλλε υποθέσει και κάποια ερωτήματα μου δημιουργήθηκαν. Το πρώτο απόσπασμα. Πριν πάω στο Ταϊπέδο. Διότι mm -hmm. τη μέρα που εγώ πήγα στο Ταϊπέδο, παρετήθηκα. Από, αλλά... από όλε μου τι επαγγελματικέ δραστηριότητε που ήταν αλλού. Δεν είχαν σχέση Να. με πωλήσει. Που, ή... που ήταν αλλού. Προωθούσα τότε, υλοποιούσα μια πολύ μεγάλη τουριστική επένδυση στην Καλκιδική <χε toothpaste> <χαίλου sevent protestasleita> για πολλά χρόνια. Γνωστό αυτό. Και είχα ασχοληθεί και με ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια κλπ. Την περίοδο λοιπόν του 2014, εγώ ε, ε, γνώρισα. Τα στελέχη αυτή τη εταιρεία τη Πιμάννα. Mm -hmm. Κάποιοι φίλοι μου το συστήσανε. Μία περίοδο όπου αυτή η εταιρεία δραστηριοποιούνταν στην Ελλάδα mm -hmm. εκπροσωπώντα τα συμφέροντα του Εμμύρη του Κατάρ και έκανε διάφορε επενδύσει. Τότε λοιπόν γνώρισα τα στελέχη αυτής τη εταιρεία και είχα φιλική σχέση μαζί του. Mm -hmm. Όμω εκείνη την περίοδο αυτοί οι άνθρωποι ήταν σε επαφή με όλη την ελληνική αγορά. Μία εταιρεία που λειτουργούσε νόμιμα στην Ελλάδα, την οποία την έβλεπε όλο ο κόσμο, mm -hmm. η οποία έκανε επενδύσει. Όταν ήμουν ιδιώτη, επαναλαμβάνω, είχα επαφή και σχέσει. Mm -hmm. Και με αυτούς και με άλλου. ω πρώτο στα υπέρ τα... και ω όχι με την εταιρεία. Ενδιαφέρθηκε αυτή η εταιρεία να αγοράσει κάτι επί τη προεδρία σα, Από μένα. Όχι, εννοώ από το κράτο, το, το κρατικό κράτο. Όχι. Ναι. Ρωτάει ο Πόρτο ενδιαφέρθηκε αυτή η εταιρεία η μεγάλη του Κατάρ. Να αγοράσει κάτι από, ποσά, από μένα, λέει. Όχι, το TAPET, τι από σένα. Τι να αγοράζει από σένα. Δεν <σένα? σένα> <σένα> ξέρω εγώ τώρα. Είμαι πρόεδρο του TAPET. Εδώ κρατάμε ότι πριν γίνει πρόεδρος του TAPET. Είχε μια έντονη δραστηριότητα επιχειρηματική. <σένα> οι λέξει που χρησιμοποιεί, είχα μια απασχόληση με την εταιρεία του Κατάρ. Ήμουν εκεί, είχα κάτι φιλικέ σχέσει. Δεν ξέρω, έχει φίλου που είναι από το Κατάρ. Ήταν αριστερό άνθρωπο, γι' αυτό τα λέω τώρα. Επειδή ναι. είχαμε αριστερά, δεν είναι τώρα. Ε, τώρα τα ακούνε και οι φίλοι του, του ΣΥΡΙΖΑ, φαντάζομαι. Ε, ναι. Τα ακούνε τώρα αυτά εδώ έτσι για το πώ έγινε η διακυβέρνηση, ποιοι ήταν και όλα τα υπόλοιπα. Είχε και ένα δεύτερο απόσπασμα, γιατί για αυτό με το φιλικέ σχέσει το ρωτήσατε. Έγινε ένα κύκλο άνθρωπο τώρα. Ναι, γιατί έπαινε, κολλάμε, και κολλικοποιούμε. Γιατί δεν πηγαίνει δραστηριότητα. Τι έκανε στη χαλική δική τραστηριότητα. για να μην πεθάνει. Έβγα το Ζιβάγκο, Εσεί είχατε κράτος, σχέση με επαμοιβή με αυτέ τι εταιρείε πριν. Εννοώ. Όχι. Αλλά τι σχέση είχατε. Είχα μία σχέση φιλία. Αγάπη, τι φιλία. Φιλία. Δεν σχέση... είχατε επαγγελματική σχέση λοιπόν. Επαγγελματική σχέση δεν είχα. Μάλιστα. Μάλιστα. Δεν αμοιβόσα δηλαδή από αυτό. Δεν αμοιβόμουν. Βεβαίω δεν αμοιβόμουν. Τα έχω πει όμω αυτά πρώτο. Καλά, σε όλου έχει τύχη. Εντάξει. Yeah. Δηλαδή, ποιο δεν έχει φίλου με τεράστιε εταιρείε του πλανήτη mm -hmm. που αγοράζουν ακίνητα. Παιδί μου, Ποιος δεν έχει και αυτοί που έχουν αυτέ τι εταιρείε, κάποιου φίλου έχουν. Εννοείται. Έτυχε να είναι ο Πιτσιόρλα. Δεν έτυχε να είσαι εσύ. Ναι, ρε μου. Γιατί... Εντάξει. <laughs> Αυτό είναι μια βλακία που έχουμε κάνει. Δεν έβανες το ζυβάκο όταν έπρεπε. Ε, και δεν το έβγαλε όταν έπρεπε, <laughs> μάλλον. Το ζυβάκο. Θέλω να πω ότι δεν ποινικοποιούμε τι φιλικέ σχέσει. Όχι. Και κυρίω θα με ενδιαφέρει η άποψη των συντρόφων φίλων του ΣΥΡΙΖΑ. Ε, τι να πούνε όμω οι ΣΥΡΙΖΑΕΟΥ. Όχι. Θα ΣΥΡΙΖΑ, ήθελα να Τι να κάνουμε. Δεν ήταν, δεν και το ο Καραμαρί έχει κουμπάρο τον Ερντογάν. Δεν είναι. Πάμε πέφτια. Φιλικέ σχέσει. Τους μιλούσε, μιλούσαν Δεν ήταν βρισκόνται οι φίλοι να φάμε ένα σουβλάκι. Είχαν στο άλλο απόσπασμα που θα ακούσουμε. Χωρί να αποκλείουμε το σουβλάκι. Καλά, ναι. Δεν, δεν είπε γι' αυτό τίποτα. Δεν και δεν, δεν το ρώτησαν και οι συνάδελφοι του. Καλά, εντάξει. Και οι δημοσιογράφοι όλοι θέλουν να ρωτάνε. Όσου ανθρώπου γνωριζόμουν και πριν, προφανώ μιλούσα. Όταν με κάτι τηλέφωνο, μιλούσα. Έτσι και με το συγκεκριμένο θέμα. Κάποιοι άνθρωποι γνωστοί από παλιά, φίλοι από παλιά κάποιοι, mm -hmm. που είχαν σχέση με την υπόθεση, με παίρνανε και τα παιδιά. βοηθούσατε εσεί. Σε τι να του βοηθήσω. Για αυτό σα λένε ότι κάνατε λόμπιγκ. Σε, και σε τι να του βοηθήσω. Για αυτό ένα αυτό θέμα, λένε. επαναλαμβάνω, τελειωμένο. Όχι. Για τα, για τα επόμενα, γιατί υπήρχαν και άλλα βήματα, δεν είχαν τελειώσει όλα. Όλα, όλα Όχι, υπήρχαν εκκρεμότητε και σα λένε τώρα και, ότι και τώρα κάνατε υπα... λόμπιγκ πέρα και αυτών. Και τώρα υπάρχουν οι εκκρεμότητε. Εσεί γιατί μιλούσατε με αυτού ω πρόεδρο του Ιππέδρου. Αυτό δεν με... είναι πολύ αθό Θα πει Όποιο, όταν κάποιο με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει αντιμετωπίζω αυτά τα προβλήματα για εκείνο το θέμα το παλιό, ναι. οφείλω να τον ακούσω πρώτο. Mm -hmm. και θα δεύτερο, το θα το Τι να το συμβουλέψετε. Να mm -hmm. το συμβουλέψω, να τον καθησυχάσω ίσω ή να mm -hmm. του πω κάτι με όσα, ναι. Ναι. με όσα ήξερα. Ναι, αλλά είχατε ένα θεσμικό ρόλο, mm -hmm. κύριε mm -hmm. Πλησιόρντα. Μήπω εκεί σα έπαιζε τον ρόλο. Μήπω λοιπόν εκεί δημιουργήθηκε η έρηδα, το έρισμα. Στην υπόθεση τη Ακίνθου ακόμα υπάρχουν προβλήματα. Έτσι είναι. Κατάλαβες, είναι. Κατάλαβε. Mm -hmm. Αν έχει φίλου, ακόμη και όταν γίνει πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ. Παρόλο που έχει, γιατί λέει εδώ, ήμουν σε κάποιε εταιρείε με απασχόληση πριν γίνω από το ΤΑΙΠΕΔ, έφυγα. Ναι. Μετά όμω, σήκωνε το τηλέφωνο ω φίλο, γιατί δεν πληρωνόταν πριν, προφανώ και μετά, αλλά και του. Όχι, δεν του συμβούλευε, που όπω του είπε ο Άκη Παυλόπουλο, του καθησύχαζε. Ναι. Είσαι εσύ φίλος. Έχω κλειστεί στον Σαντσέρ με παίρνει τηλέφωνο. Γυρέμαι, θα έρθει ο Λάγκεν. θα έρθει Θα κατέβει από τον τρεφό. Έχετε το Βέγκο να σου ανοίξει. Είδε άμα είσαι αριστερό, η αλληλεγγύη, οι αξίε, πώ κρατά τι φιλίε. Εδώ είναι, όλο αυτό είναι διατριβή πάνω στη φιλία. Ο Πετσιόρλας θεώρησε, ας πούμε, μια καλή ιδέα να βγει στο Σιγά, θα, θα, θα, θα απαντήσω στο ρουμπάτι Τώρα έχει και άλλο, δεν έχουμε αλλοχητικό Τι έχει γίνει Τον παρακολουθούσαν αποδεδειγμένα πια Όταν ήταν στο Ταϊπέδ Δεν η, ξέρω για ποιους η λόγους ίδιοι. Η, η ΣΥΡΙΖΑ ίδια Τον έβαλαν στο ναι, ναι. ναι, Αλλά δεν είχαν και τόση εμπιστοσύνη που τη φάνηκε ναι. Αμέσως μετά τον βγάζουν από το Ταϊπέδ Και τον κάνουν πρώτα υφυπουργό ανάπτυξη Και μετά αναπληρωτή υφυπουργό οικονομικών Αφού είδα να τι παρακολουθεί, ότι όλα <laughs> καλά. Εντάξει, δεν κάνει τίποτα εξυπηρετή, κάτι φίλος το κατάρασε επίπεδο. Ε, τι θα φάνε σήμερα, Παστίτσιο, μην φάνε. Παστίτσιο δεν έχει καλό κοιμά. Και ο Αλέξη Τσίπρα που ήξερε προφανώ, εκτό αν και αυτό δεν ήξερε, άρα δεν είναι λάθο όπω λέει τώρα που Αν ναι, ναι. ναι. Επίση ειλικρινή. Εκτίμησε την προσφορά του στο ΤΑΙΠΕΔ. Οι σύντροφοι στη Ριζέτα ακούνε τώρα όλα αυτά. Κάνουν τι απαραίτητε σκέψεις και συνειρμού. Και τον τοποθέτησε σε ανώτερε θέσει. Εντάξει, η κυβέρνηση. Ναι. Ίσως επειδή και έτσι γνωριμίζουμε το κατάλληλο, λέει εντάξει, περασμένα εξεχασμένα εκείνα, αλλά είναι και η ανάπτυξη μπροστά. Δεν θέλω να πιστεύω ότι είναι μια μπίζνα η δυνατόν. κυβέρνηση της αριστεράς. Δεν πάει ο νους μου και δεν θέλω να το πω αυτό. Ε, όχι, εκεί θα καταλήξω. Ότι <laughs> είναι όλοι ίδιοι όμω. Μπίστε στη δεξιά, μπίστε και αριστερά. Ευάγγελο Γιαννόπουλο, στο ειδικό δικαστήριο, στο κανάλι 5 τότε του Κουρί, κάθε μεσημέρι είχε εκπομπή mm. ε, για το τι έγινε στο δικαστήριο. Και έλεγε τότε ο Γιαννόπουλο το έλεγε στη Βούλη. Δεν θα πω ότι είναι Ντενεκέσου, τάδε. Το είχε μόλι πει Ντενεκέσου. <laughs> <laughs> λοιπόν, αυτά τα ωραία, βλέπα τον Πιτσχιόρτα και δεν πίστευα όλα αυτά που. τα φιλικά, τι σχέσει. Μετά με διόρισαν εκεί, στο Ταϊπέδ, το οποίο είναι. Είναι η περιουσία του ελληνικού λαού αυτού του χώρου. Που για 100 χρόνια, να θυμίσω. Ναι, ναι, ναι. ναι. Mm. Και μπήκε είχαν... ο κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση με τι κατάλληλε μνημείε. Ναι. Δύο χρόνια πριν είχαν ήδη αρχίσει την πώληση κομματιών, κομματιών αυτό που ανέφερε Το κομμάτι του Συνεχίστηκε μετά και συνεχίζεται και τώρα. Έχουν μπει εκεί κομμάτια δικά μα, ολονών. Και από ό,τι καταλάβαμε, με τι φιλικέ σχέσει πάνε καλά τα πράγματα. Δηλαδή θα πάνε στου καλού. Θα, θα γεμίσουν τα ταμεία Καλά, πάνε, χρήματα. Δεν θα πάνε και σε τίποτα γνώστου. Σε φίλου θα πάνε των Προέδρων κτλ. δεν, θα πάνε δεν προτιμήσει το φίλο, ποιο θα προτιμήσει. Τα φιλικά μπαίνουν τα καλύτερα γκολ. Το ξέρω. Από εμπειρία. <σχελίσαι> ε, Έξω το κατάλληλο φίλο. Από εμπειρία θεατή. Προχθές λοιπόν το, στο γυρομπάσκετ το βλέπαμε όλοι. Αυτό το... καρδιακό άθλημα, όταν βλέπεις μπάσκετ, <laughs> εκεί με τα δευτερόλεπτα που αυτό και γίνεται, ειδικά στην αρχή που ήταν τσιμα-τσιμα, ισοπαλία, μετά φύγανε 10-15-20 πόντους, οπότε ηρεμήσαμε κάπως. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν τα πλάνα με, την, με τα αδέρφια το κούμπο, που τραγουδάνε τον εθνικό ύμνο, χτυπάνε και το στήθος, με πάθος και ο μικρό. Εγκεφαλικά στον ακροδεξιό, όχι το που κυβερνάει. Όχι εγκεφαλικά, κάνει λάθο. Νιώσα περήφανοι. Μπράβο, ναι, Μάθα θα... το όνομα, δεν είναι ένα κοινοτούμπο. Θα το ακούσουμε τώρα. Ακούστε, οι πραγματικοί φίλατροι που αγαπούν μια ομάδα δεν απογοητεύονται από μια ήττα. Η εθνική έπαιξε καλά σε όλο το τουρνουά. Χθε και η Γερμανία έπαιξε πάρα πολύ καλά. Ήταν μια φοβερή Η προσπάθεια συνεχίζεται, τα παιδιά τα αγαπάμε. Είναι βέβαιο αυτή η ομάδα μπορεί να φέρει πολύ μεγάλε επιτυχίε, αρκεί να του στηρίξουμε και να αρ... μην αρχίσουμε την συνήθεια ελληνική γκρίνια. Τα αγαπάμε τα παιδιά αυτά και η αδελφία Ντοκούμπο κάνει αυτή την καταπληκτική ανάλυση. Ο Γιάννη μετά την ήττα, με τον εθνικό ύμνο, που είναι καταπληκτική. Δεν ξέρω, αυτά παιδιά είναι καμάρι, μπορεί να την Ναι. Καμάρι. Τώρα που είναι MVP στο NBA. Καμάρι, ναι. Πριν ήταν ένα κοινοτούπο που πουλάγαν CD παράνομα στην Ελλάδα που ήρθαν από την Ιγυρία. Δεν τα μπερδεύεστε κύριε. Όχι, δεν μπερδεύε, Ο καθώς. Ακενοτούμπο ο ο που παίζει στο NBA ω Έλληνα. Ακενοτούμπο. Όπω, κούμπο, ναι Α, το το κούμπο. Ο το κάνεις; να το κούμπο. Εντάξει, δεν ήξερε το όνομα. Τόμπο τώρα τό το λέει Γιάννη για ευκολία. Τον λέει Γιάννη τώρα. Ναι, ναι, ναι. Ο άνθρωπος προχώρησε, είδε εκεί όλα αυτά και προσαρμόστηκε. Ναι, τι να πέθανε. Το πιο προσαρμοστικό... Δεν πέθαινε, όνο, δηλαδή είναι οι κατσαρίδες τι. Το πιο προσαρμοστικό στην Ελλάδα... Όχι, Α. είναι ο Άδωνης. Κοίτα πόσες προσαρμογές έχει κάνει στη ζωή του. Πλεονασμός. <laughs> πόσες, πόσες προσαρμογές έχει κάνει στην πολιτική του ζωή. Και αν έχει κάνει. Και αν έχει, κάνει. Κι Κι αν έχει κάνει. Και κάθε μέρα συνέχεια προσαρμούσε και καυστυρατζής έγινε. Ναι Για το πόσο στοιχίζει ο καυστήρα. Σίγα έχει πουλήσει άλλα κι άλλα. Δεν έχει πουλήσει καυστήρε. Εννοείται. Πασχαρη, Τώρα είναι το, τον... ο έξυπνο καυστήρα. <laughs> με όσο... νανοτεχνολογία. Όσο τον βάζει μιλά... στην τσέπη. Όσο μιλάω, εγώ εσεί παραγγέλλετε το δικό σα τον καυστήρα. Ναι. Αυτό είναι το. <laughs> <laughs> Πετρελαίου. Πετρελαίου. Τώρα γιατί δεν λέει φυσικό αέριο. Σε δύο χρόνια που θα είναι ένα άλλο πόλεμο στη Μέση Ανατολή και θα πρέπει να προσαρμόσουμε να το βάλουμε σε φυσικό αέριο γιατί τον καπιταλισμό. Όπω είπε χτε, πάμε με το συμφέροντα. Και μας. φάχνουμε τον Άραβα στι παραστάσει να λέει Μητσοτάκι τάδε. Ε, Και οφεί... θα λένε είστε με τον Άραβα. Μπορεί να είναι φίλο του Πιτσιόρνα, του Κατάρ, δεν τα ξέρω. Ή μπορεί την αυτά. εισβολή να την κάνει κανένα ε... φίλο Αμερικανό που εκεί δεν έχουμε πρόβλημα. Αν το γράφει στα αγγλικά, που Εννοείται. εκεί δεν έχουμε πρόβλημα. Αυτό του φαγή δεν έχουμε, δεν έχουμε. Ναι, ναι. κανένα θέμα. Εκεί δεχόμαστε να πούμε οτιδήποτε. Για δοκίμαστε να βάλει Biden να λέει Μητσοτάκι. Ναι, ναι, ναι. Για κάντο κι αυτό. Όχι πω το είχε πει η Μιτσοκάκη. Ε, καλά, ναι, όλοι δηλαδή. με Μιζωτάκι, μπράβο. Για βάλε και Μπάιντεν, γιατί βάζει Πούτιν μόνο. Θα βάλω και έναν Μπάιντεν. Χρήστο, ακού. Λοιπόν. Λέω στην υπηρεσία <σορίζει> κατευθείαν. Αν βάλω τον Μπάιντεν. Και τώρα στην ΚΝΕ, νομίζω θα είναι καλύτερα. <σορίζει> θα βέσει, ωραία. Να βάλω και έναν Μπάιντεν. Να μετρήσει <σορίζει> αντιδράσει. Σωστό, σωστό. Μακελάρι. Ο ένα μακελάρι και ο άλλο, δεν κατάλαβα. Ποιον διαλέγει η κυβέρνηση. Ή τέλο πάντων τον ένα μακελάρι που έχει αλλεργία και δεν τον θέλει γιατί δίνει λεφτά στο Σ Τον άλλο Μακελάρη... Το όχι, το πετρέλαιό του είναι εντάξει, του το μακελάρι εκείνου. Ναι. Γιατί έχει βγάλει κατά την περίοδο του πολέμου. Ο Μακελάρης, από το πετρέλαιο που όλοι καταναλώνουν. Φανώς. Α, Πρέπει... Και που κάνουν business κυβερνήσει με του εφοπλιστέ του Αφγανιστάν. Μα αφέρονται. είναι φίλοι αυτό. Ναι, το δεν όλοι. λέω. Θα, δεν θα... λέω. Θα... Δεν θα... λέω. Θα Αλλά με το πετρέλαιο του το Πούτιν δεν έχει θέμα. Από με πολίτης. τον Πούτιν τον ίδιο. Η σήμερα βγήκε στον είχε βγει και Νομίζω ναι, ναι έτσι. Α, Και μίλησαν για, τα, για την ύφη τη. Με την ύφη σα έχετε πολύ καλές σχέσεις με Σιάκο Σιόνη. Πάρα πολύ. Τι σα αρέσει εκείνη, Τι λατρεύω. Τι μαρέσει αρέσει εκείνη, μου αρέσει τα πάντα. Πρώτον, μου αρέσει ο χαρακτήρας της Έχει ένα χαρακτήρα χαρά θεού. Είναι ένα κορίτσι το οποίο α, σου λέει Αγάπα με το καλημέρα. Ε, είναι μια τρομερή μάνα. Δεν υπάρχει. Για να λέω με τώρα το στραβού το εγώ νομίζω ότι είναι ένας μύθος αυτό που ονομάζεται οι κακέ πεθερές. Οι πεθερές οι οποίες πραγματικά βλέπουν, αν δουν ένα τσόκαρο, οκ, okay, θα, θα αντιδράσω. Αλλά αν δουν μια κοπέλα σαντισία, πρέπει να, σε ηλίθια, πρέπει να, να, ε, να είσαι ηλίθεια πεθερά. Να τις σαμποτάρεις, ναι. Μα πρέπει να είσαι ηλίθεια. Άρα δεν σαμποτάρεται η... Στην Ακοσιόν. Όχι, όχι. Εδώ ναι. ακούσαμε την πεθερά πια, Ντόρα Μπακογιάννη, να μιλάει για την ύφη. Ναι, το ακούσαμε. ωραία που βγαίνουν και μιλάνε. Τσόκαρο τι είπε τον εαυτό της Όχι. Όταν ως πεθερά, μιλάει γενικώ. Όταν ω. Δεν είναι αυτό που στάλει, Πασκάλα. Την πεθερά, τότε. <laughs> <okay. laughs> όχι. Επειδή μιλούσε με τον Χρήστο που σου είπε ότι ελευθερθεί το μήνυμα για τον Biden. <laughs> λέει η Ντόρα Μπακογιάννη, όταν ως πεθερά δει ένα τσόκαρο. Τσόκαρο νύφι εννοεί. Τσόκαρο νύφι. Ναι, επεμβαίνει και κάνει. Κάνεις. Κάνεις. Όταν έχει μια νύφη σαν τις 20 ή Το δηλαδή. διαμετρήμα, διαμετρήμα του 20 το λέμε, και λέμε. καταλαβαίνω κι εγώ ε, ότι. Πρέπει να είναι ηλίθια λέει για να κάνει show, να Α. τα κάνει μαντάρα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ευτυχώ δεν έμπλεξε με κανένα τσόκαρο και τη είναι και εύκολη η ζωή κτλ. Υπάρχει ένα ρητό λαό, όσο και να προσπαθεί, το τσόκαρο σαμπό δεν γίνεται. Αυτό κολλάει για τι νύφε. Γενικώ. Αν πετύχουν νύφι τσόκαρο. Ναι. Να το έχουν υπόψη τους οι πεθερές. Ναι, όσε βρίσκουν νύφι Είχαμε κι άλλα να μάθουμε. Κυρία Πακογιάννη, όντω αστρολάρει ο εγγονό σα με το σοκολατάκι σου. Μετρολάρει ο άθλο, ναι. <laughs> Μετρολάρει. <laughs> και εσεί τι του λέτε. Και όχι μόνο με τα σοκολατάκια, και με τι πιτζάμε. <laughs> <laughs> <laughs> το σοκολατάκια το είπατε με την προφορά. Γιατί σοκολατάκια με προφορά ιδιαίτερα. <laughs> γιατί γι' αυτό με τρολάρι. <laughs> Επειδή λέω το σοκολατάκι, σοκολατάκι. <laughs> ήθελα να το <laughs> ακούσω. Με ο μικρό. Μπαίνει μέσα και λέει: Έχω σοκολατάκια. Βρει για σένα, ο πρωθυπουργό σα τρολάρει ή τρολάρετε εσεί τον πρωθυπουργό. Κάποτε τον τρόλαρα, τώρα δεν τολμάω <laughs> Ναι, αλλά εκφράζεται όμως και τις διαφορετικές απόψεις σας δημόσια Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο καθένα καταθέτει τις απόψεις του Από εκεί και πέρα, ο πρωθυπουργός έχει το μαχαίρι, ο πρωθυπουργός έχει το πεπόνι Εκείνος αποφασίζει Είναι βγήκε τώρα στη Θεσσαλονίκη και λέγω, δεν είμαι ο να αλλάξω τον εκλογικό νόμο Και εσείς είσαστε υπέρμαχο τη αλλαγή του εκλογικού νόμου Έκλεισε το θέμα κ Δεν oh, ρώτησε την αδελφή του που oh, είναι προσή... πολύ πιο περισσότερο έμπειρη. Oh, με συγχωρείτε προσή... πάρα πολύ, θα πούμε και στα οικογενειακά σα. Oh, Δεν είπατε υπέ... τώρα τι να κάνω. Δεν σα ρωτάει δηλαδή ποτέ αυτό ο άνθρωπο. Με ρωτάει, ακούει την άποψή μου και από εκεί και πέρα όπω ακούει την άποψη όλων των στελεχών. Ναι, της αυτό κάνει γυναίκα μου Στο σπίτι με ρωτάει, ακούει την άποψή μου και κάνει αυτό που θέλει εκείνη. Ακριβώ το ίδιο συμβαίνει και στην κυβέρνηση. Ωραία. Ωραία το, <laughs> Ωραία το Ωραία. Καταλάβαμε τα οικογενειακά, τι ρωτήσει Παπαδάκη, ξέρουμε. Όχι, καταλάβαμε τι γίνεται. Μάθαμε λοιπόν και για τα τρωλαρίσματα και λέει κάποια στιγμή. Και ελευθερία και τώρα, λόγου ούτε στο σπίτι, από ό,τι καταλαβαίνω. Τίποτα. Τολμάω λέει να τον ό, Ναι, λέει τον τρόλαρα παλιά. Εκεί έπρεπε ή την Αναστασοπούλη του Παπαδάκη να ρωτήσουν ναι, τι τρολάρισμα του έκανε. Για ήταν... ποιο κόπη και τι συνέβη, από ποια ναι, στιγμή και μετά. Προστασουποιώταν Αλλά για ποιο εγώ δεν βρίσκω λόγο να τρωλάρει το Τον oh. έχει αδερφό, τον ξέρει από μωρό ως, από πολιτικό εξόριστο. Απο πολιτικό εξόριστο. Γιατί μωρό. να τον τρολάρει. Δεν βρίσκω το λόγο γιατί να τρολάρει τον Κυριάκο Μτσουτάκη και τον εξή στην δε οικογένεια και, και ξέρει τα πάντα γι' αυτό. Τώρα εκεί που να ξέρουν και παραπάνω πράγματα που δεν φανταζόμαστε. Όταν είχε πει μάλλον η Μαρίκα ότι δεν κάνει το παιδί για πολιτικό. Λέει να το κοραϊδεί και να του λέει: Δεν κάνει, δεν κάνει, δεν κάνει. Και κάνει πολύ. Όχι, εγώ θα κάνω. Θα γίνω πρωθυπουργό και θα είμαι προεστάμενο. Ναι, έγινε η αλήθεια. Τέλο όλα αυτά, γιατί έχουμε τον Κώστα Τόσο Καζάκο. Κράτησε. Τόσο κράτηση, μέχρι εδώ. Κώστα Καζάκο, έτσι θα πάμε σιγά σιγά προ το τέλο. Μιλάει για την παράσταση, ε, το μεγάλο μα τσίρκο. Αυτή την, παράσταση που... την ιστορική παράσταση που είχε μείνει και θα μείνει στην ιστορία. Τα τραγούδια, τι να Και όπω είδα μήνει. και εύστοχα, ότι έφυγε ο Καζάκο, το μεγάλο τσίρκο έμεινε. Ε, καλά, αυτό είναι, αυτό είναι η χώρα. χώρα. Καμπανάκι. Ιδεάρα να το αναθέσω. Και το είχε δει μπροστά. Μεγάλο τσίρκο. Και ήταν μια παράσταση που έβλεπε προ τα πίσω. Έκανε μια αναδρόμηση, μια αναδρομία. Αλλά έβλεπε και μπροστά ταυτόχρονα. Έβλεπε παράσταση. μπροστά και την περίοδο που έπαιξε ήταν όντω ένα μεγάλο τσίρο. Ανέβαιτε το 73 το μεγάλο μαζί, ακόμη είχαμε χούντα. Δεν αποφάσισαν να το κλείσουν το θέατρο. Οι πιέσει όμω ήταν συνεχέ, καθημερινέ. Κι αν τα καθημερινέ, υπερβάλω, ήταν 4 φορέ την εβδομάδα τουλάχιστον. Πρωί-πρωί χτυπαί το τηλέφωνο 5,5 ή 6 ώρα, σε 7 θα πάρει στη γυναίκα του και αυτή στο γραφείο μου. Γραφείο. συνταγματάρχης περιμένης συνταγματάρχης περιμένης μόλις στην Κύπη άλλος στρατιωτική διοίκηση Αθηνών άλλος ο, ο, ο Ραφαϊλάκης ένα στρατηγός πριντάς, στο κέντρο διαρχομένων αφού μέσα στην παράσταση γυρίζανε εν στολή εσαντζίδες οπλισμένοι με τα ρόπαλά τους αστιφύλακες εν στολή και κάνανε βόλτες στους διαδρόμους και κοιτάγανε τον κόσμο Και όταν χειροκροτούσε ο κόσμος, γράφανε την ατάκα. Πήγαινα αυτοί οι λύθοι εκεί οι μπάτς τώρα και γράφαν τις ατάκες που χειροκροτούσε ο κόσμος. Και πήγαινα στην υπηρεσία, κύριε Δικητά, Βγαίνει τα όργανα... Δικηλή. Σε αυτή την ατάκα γέλασαν. Και την επόμενη μέρα ή τη μεθεπόμενη δύο φορέ τη βδομάδα, τον καλούσαν να του πούνε αυτή την ατάκα. Αλλά Ανακάτε να λέει τα κείμενα για να μην του καταλαβαίνουν, έσπαγαν το χωρίζαν το νόημα. Ναι, ναι, ναι. Μια παράγραφα από τη βάζαν αλλού και έτσι δεν έβγαινε το νόημα το ολοκληρωμένο. Αλλά ο κόσμο καταλάβαινε. Αλλά θυμίζει κάτι αυτό που λέμε. Μια ατάκα που μπορεί να γέλασε ο κόσμο και την έκανα. Δεν, δεν θέλω να πω, αλλά ε, οι πριν γίνονται. Δεν ήθελε και συναντήσει. Μην γίνονται αυτόματα όμω μια τάκα σε μια δεν παράσταση είναι. που ενόχλησε. Δεν είναι έτσι. Και Έχουμε... την άλλη μέρα την κάνουμε φέτο. Κι άλλο ένα γιατί η παράσταση αυτή έπεσε και στα γεγονότα του Πολυτεχνείου τον Νοέμβρη του 1973. Φτάσαμε σε αυτό το γεγονό που αισθάνομαι και αισθανόταν η Κιτζέννη έτσι. Ότι δεν ξέρω αν κι άλλοι καλλιτέχνε είχαν την τύχη και την τιμή οι συγκυρίε να του φέρουν μπροστά σε ένα τέτοιο περιστατικό. να δώσουν στη δουλειά τους αυτή τη διάσταση που πήρε το τσίρκο εκείνη την εποχή του 73, το καλοκαίρι του 73. αμέσως μετά τα γεγονότα της νομικής εμείς κάναμε πρεμιέρα και αμέσως μετά το Πολυτεχνείο συνέχισε το χειμώνα την καριέρα του στο Ακροπόλ από το καλοκαιρινό Αθηνών να βλέπουμε τα πανό του τσίρκου που είχαμε στο διάλογο του Παλατιού με το Μακρυγιάννη τότε στο Σύνταγμα του 1943 να μεταφέρονται στην μπύλη του Πολυτεχνείου το Ψωμί Παιδεία Ελευθερία, το φωνή Λαγού Οργή Θεού και όλα αυτά τα πράγματα με το Ξυλούρι να μπαίνει μέσα στην αυγή και να τραγουδάει με εμά όσο μπορούσαμε κοντά και με όποιο τρόπο τέλο πάντων αυτά δεν έχουν σημασία τώρα και Έμουν να βλέπουμε δυθυσίες. ξαφνικά να γίνεται να έχουμε στα χέρια μας ένα προϊόν της δικής μας συνείδησης και εργασία. το οποίο πήρε διαστάσεις που ξέφυγαν από τα καλλιτεχνικά γιατί έγινε ένα πολιτικοκοινωνικό γεγονός αυτό και έχουμε ένα προνόμιο γιατί να μην το λέω να είναι μια παράσταση που την είδαν 550.000 Έλληνες Με αυτό σα αποχαιρετούμε το κωμικό τραγούδι. Θέλω να ξέρω τι λέγανε τότε όταν λέει Λάιμ, Φίγκη, Άλλο το ζωνάρι. Τι λέγανε στην Χούντα και στην Επιτροπή Λογοκρισίας Ότι τι είναι αυτό. Δεν Τραγούδι, ένα τραγούδι. Χαρούμενο είναι. Ένα ναι, χαρούμενο τραγούδι. Με αυτό σα αποχαιρετούμε. Τα υπόλοιπα αύριο. Να είστε καλά, η χαρά.